Τα θέματα τα οποία παρουσιάσαμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι θέματα τα οποία ο άνθρωπος του 21ου αιώνα δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Γι' αυτό διότι η λογική των ανθρώπων της εποχή μας έχει στρεβλωθεί, έχει διαφθαρεί. Σήμερα ο άνθρωπος σκέπτεται όχι μόνο σαν κοσμικός, θα έλεγα ότι διακατέχεται πλήρως από τη δαιμονική λογική και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει που είναι ειδωλολάτρης που είναι μακριά σε ειδωλολατρικές χώρες που δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Χριστό Μιλάω δυστυχώς για τον άνθρωπο, τον Ορθόδοξο. Μιλάω για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο οποίος παρότι είναι βαυτισμένος, παρότι είναι μυρωμένος, παρότι εξομολογείται, παρότι μεταλαμβάνει των αχράτων μυστηρίων, παρότι έχει παντρευτεί στην Εκκλησία με θρησκευτικό γάμο, παρότι βαφτίζει τα παιδιά του στην Αγία Κολυμβήθρα, παρότι έχει βαφτιστεί και ο ίδιος, παρότι προσέρχεται στους ιερείς που έχουν την Αγία Ιεροσύνη, παρότι τελεί στο σπίτι του αγιαστικές όπως είναι ο αγιασμός όπως είναι το ευχέλαιον εν τούτης, το μυαλό του δουλεύει σύμφωνα με το κούρτισμα που του κάνει ο διάβολος σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος τη εποχή μας και θα το ειδείτε και τώρα που από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Θα δείτε ότι ο άνθρωπο τη εποχή μας όχι μόνον δεν θέλει να ανιστέψει, αλλά ούτε καν θέλει να μαθαίνει υπερηνιστείας. Δεν θέλει καν να τον απασχολεί αυτό το θέμα. παρότι ότι την νηστεία μας την έχει παραδώσει ο ίδιος ο Κύριος και παρότι ότι η νηστεία είναι η κάθαρση της ψυχής μας μας βοηθάει να απαλλαγούμε από πάθη από πειρασμούς, από ψυχικές ασθένειες μας βοηθάει να καθαριστούμε ψυχικά προκειμένου να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο να δεχτούμε τη μεγάλη ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου. Εν ο άνθρωπος, ο ορθόδοξος παρακαλώ άνθρωπος, ο ορθόδοξος άνθρωπος δεν θέλει να ακούει για την ιστια Και αν ή δείτε εγκάλωπ τα οποία γίνονται από διάφορους θα δείτε ότι μόλις λιγότερο από το 1% του ορθόδοξου παρακαλώ πληθυσμού μόλις λιγότερο από το ένα τα με προσοχή και διαφυλάττουν τις νηστείες τους σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη. Αυτή είναι η λογική του σημερινού Ορθοδόξου. Να πάμε σε άλλο θέμα. Αν ρωτήσει. ποιος εξομολογείται σήμερα... Θα δεις ότι η εξομολόγηση σήμερα είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο το περιπέζουν ακόμα και οι ιερείς και οι επίσκοποι. Και μη σα φαίνεται παράξενο. Αν ρωτήσεις θα δεις ότι μόλις και εδώ λιγότερο από 1% εξομολογούνται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εδώ στην Ελλάδα που εννοείται είμαστε η Ορθόδοξη χώρα και το ακόμα φοβερότερο είναι ότι και αυτοί από αυτούς μάλλον από το 1%, οι περισσότεροι εξομολογούνται μια-δυο φορές το χρόνο δηλαδή και αυτοί σχεδόν δεν εξομολογούνται γιατί άμα αξιωμολογέσαι μία φορά το χρόνο και δύο φορές το χρόνο, βράστα. Βράστα. Να μιλήσουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί δάκρυα έχετε, δεν έχετε δάκρυα. Ψυχραθήκαμε, σκληρύνθηκε η καρδιά μας, ό,τι και να ακούμε, τώρα κλαίμε, πας και ακούσουμε και πέθανε κανένα παιδί, μας και ακούσουμε και πέθανε κανένας άνθρωπος, εκεί μας πιάνουν τα δάκρυα. Δάκρυα να έχεις όταν βλέπεις να πεθαίνουν ψυχές και όχι όταν βλέπεις να πεθαίνουν κορμιά. <Συκλή> Άρα τι τίσεις κοινωνία, πολύ πολύ πολύ χαμηλά, πολύ κάτω από το 1%. και από εκείνο το ελάχιστο 1%, και πάλι θα δεις ότι οι περισσότεροι κοινωνούν Πρώτον, πρώτον, απροετοίμαστοι και δεύτερον, δεύτερον, ότι και αυτοί κοινωνούν σπανιότατα μία-δυο φορές το χρόνο. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα αυτά τα οποία διδάχθημε αυτές τις τελευταίες ημέρες, στις τελευταίες αυτές, στα τελευταία αυτά μαθήματα τα οποία κάναμε μιλήσαμε για το γύρας το γύρας το, το ευλαβέστατο γύρας το φωτισμένο γύρας τους φωτισμένους και σοφούς γέροντες οι οποίοι περιφρόνησαν μόνοι τους τα γεράματά τους και ενώ ο Κύριος τους έδωσε το γύρα για να δοξάζονται και να τιμώνται, αυτοί μετέστρεψαν την τιμή αυτή που τους κάνει ο Κύριος και γελιοποίησαν μόνοι τους τα γεράματά τους. Και κάνουν διάφορες κινήσεις, απρεπείς κινήσεις και γι' αυτό κατά αυτό τον τρόπο έχουν χάσει και την υποληψή τους ανάμεσα στον κόσμο αλλά και ανάμεσα ακόμα και στους δικούς τους την άλλη στο άλλο μάθημα μιλήσαμε και είναι το προηγούμενο μάθημα που κάναμε για τον πλούσιο τον κακό πλούσιο τον πλούσιο εκείνο ο οποίος είναι άκαρδος Εκείνο το πλούσιο που δεν χωράει στη Βασιλεία του Θεού. Όπως μας είπε ο Κύριος. Ευκολότερα περνάει η γαμήλα από την τρυπούλα της καρφίτσας παρά να περάσει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και όμως αν το πεις αυτό σήμερα στον κόσμο όλοι θα σε χλεβάσουν. Όλοι θα σε περιγελάσουν διότι σήμερα οι άνθρωποι ζουν για τα χρήματα σήμερα κίνητρο του κόσμου είναι το χρήμα σήμερα κανονίζει συνειδήσεις και κανονίζει τις πορείες των ανθρώπων το χρήμα σήμερα βασιλεύει το χρήμα σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα και γι' αυτό βλέπεις ότι αν του πει του άλλου την Κυριακή να πάει στην Εκκλησία ή να πάει να δουλέψει και να πάρει χίλια ευρώ, δεν θα πάει στην Εκκλησία. Θα πάει να δουλέψει για να πάρει χίλια ευρώ. Και, και, και, και, και, να πάρει. και αυτό καταλαβαίνετε είναι βλασφημία. Διότι αν διαβάσετε στην Αγία Γραφή θα δείτε ότι η 7η ημέρα το Σάββατο που ήταν τότε στους Ισραηλίτες δεν επιτρέπεται ούτε να μαγειρέψουν ούτε να μαγειρέψουν το φαγητό τους το ετοίμαζαν από την παραμονή γι' αυτό λεγόταν και παρασκευή η παραμονή παρασκευή δηλαδή παρεσκεύαζαν ετοίμαζαν ό,τι χρειάζεται για το Σάββατο ούτως ώστε το Σάββατο να κινηθούν απλά αναγκαία Ίσα ίσα να πάνε στον ναό του Σολομόντος Ίσα ίσα να κάνουν την θυσία που έπρεπε προς τον Θεό και τίποτα παραπέρα Απαρατητότες κινήσει, δηλαδή Σήμερα όμως βλέπετε τα διαφεντεύει όλο το χρήμα και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ο εχθρό μα, ο μεγάλος εχθρό μα. ο αντίχριστος ο οποίος ασφαλώς και θα έρθει εφόσον προλέγεται από το βιβλίο της Αγίας Γραφής θα έρθει με βάση αυτό αυτή την προτίμηση που έχουμε στο χρήμα από κει θα μας δαγκώσει από το φορτοφόλι να μας πιάσει εκείνο θα σου χτυπήσει Εκείνο θα κοιτάξει να σου κόψει. Εκεί θα σε εξηγήσει όμω και ο Θεός. Για να δούμε τι εμπιστοσύνη έχει στο Θεό. Στο Θεό έχει εμπιστοσύνη ή στα λεφτά σου έχει εμπιστοσύνη. Στη σύνταξή σου έχει εμπιστοσύνη ή στην εκκλησία έχει εμπιστοσύνη. Στα πέντε δέκα. Στα 500, 600, 700 ευρώ έχει εμπιστοσύνη που ουσιαστικά ζεις σαν να μην ζει ή έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού ο οποίος ξέρει να μεριμνά όπω όπως μας είπε ο ίδιος για τα πουλιά του ουρανού και για το σκουλίκια της γης και για τα μυρμήκια. και δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορεί να διαφερθεί και για μας τους αμαρτωλούς. Εδώ λοιπόν είναι τα δύσκολα για τη σημερινή εποχή είναι ότι το μυαλό των ανθρώπων το έχει κουρτίσει αλλιώτικα ο διάολος και δεν μπορεί να κατανοήσει, να καταλάβει και να κινηθεί μέσα στην ε, λογική του Θεού σήμερα δεν υπάρχει αδελφοί μου εμπιστοσύνη στο Θεό κακά τα ψέματα εμπιστοσύνη στο Θεό ξέρεις που θα βρεις εκεί στο Αγιονόρο θα βρεις σε καλογεράκια τα οποία ζουν μόνα τους έχουν αφαιθεί εντελώς στο έλεος του Θεού και ξέρουν ότι ο Θεός και θα τους ταΐσει και θα μεριμνήσει για αυτούς και θα ακούσει την προσευχή τους εμείς ούτε εμπιστοσύνη είχαμε αλλά ούτε και έχουμε προς τον Θεό και γι' αυτό και ο Κύριος ούτε προσευχή από μας ακούει, αλλά ούτε και πρόκειται ποτέ να μεριμνήσει για μας, γιατί δεν θέλουμε να μεριμνήσει για μας εμείς θέλουμε να μεριμνούμε μόνοι μας ψέματα είναι αυτό για να σα ρωτήσω πόσα παιδιά έχεις δύο, γιατί δύο γιατί όχι 5, 6, 7, 8, 10, γιατί. Γιατί νόμισε ότι θα μεριμνά εσύ για τα παιδιά σου. Γι' αυτό. Γιατί νόμισε ότι εσύ έχει την ευθύνη των παιδιών σου. Πώ μπορώ να τα μεγαλώσω, έτσι δεν έλεγε. Βγαίνει, μπορώ να τα μεγαλώσω. 10 παιδιά με 700 ευρώ. Ποιο σου ανέθεσε να μεγαλώσει παιδιά. Σου ανέθεσε κανεί, Ο Θεός δεν στάδωσε να τα μεγαλώσεις Τα μεγαλώνει Ξέρει ο Θεός έτσι δεν είπε Ποιος μπορεί λέει να, προσ... να, να προσθέσει Στον πόη του μια πιθαμή Μπορείς να προσθέσεις Για πιο ψηλός Για πιο ψηλός Γίνε Δεν μπορείς να γίνεις Όσο και αν το θέλεις Εγώ λέει ο Κύριος σας μεγαλώνω Εγώ σας τρέφω εγώ σας αυξάνω. Επομένως γιατί πήρες μέτρα προφύλαξης όσον αφορά την τεκνογωνία. Γιατί έσπευσες να σκοτώσεις παιδιά να κάνεις εκτρώσεις προκειμένου να μην αυξηθούν τα παιδιά σου. Έρα λοιπόν τώρα να δούμε πόση ευθύνη έχεις ενώπιον του Θεού. Και να δεις μετά και να απαντήσεις εσύ και ο ίδιο τον εαυτό σου. Γιατί μας εγκατέλειψε ο Κύριος. Μας εγκατέλειψε διότι Τον εγκαταλείψαμε Μας άφησε διότι Τον αφήσαμε Μας έκλεισε την πόρτα γιατί εμείς κλείσαμε την πόρτα για να μην έχουμε επαφή με τον Θεό. Αφήσαμε τον Θεό έξω από την ψυχή μας. Αφήσαμε τον Θεό έξω από το σπίτι μας. Αφήσαμε τον Θεό έξω από την κοινωνία μας και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο πληρώνουμε τώρα. Είναι η εποχή που πληρώνουμε και θα πληρώνουμε. Αυτά είπαμε χοντρικά στα δύο προηγούμενα θέματά μας. Αυτά είπαμε κλείνοντας το 16 έκτο κεφάλαιο των παροιμειών του του. Και σήμερα ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο, ανοίγουμε το κεφάλαιο, το 17ο κεφάλαιο, και θα ερμηνεύσουμε εδώ πάλι τους δύο πρώτους στίχους του 17ου κεφαλαίου. Το θέμα είναι το ίδιο Απλά σήμερα δεν θα μας μιλήσει για το πλούσιο Αλλά θα μας μιλήσει για το φτωχό Και θα ειδείτε περίεργα πράγματα Σας είπα τέτοια πράγματα Που το μυαλό του ανθρώπου του σημερινού ανθρώπου σκαλώνει Κολώνει Δεν μπορεί να πάει παραμέσα Γιατί εδώ αν σας ερώταγα τώρα, αν σας ερώταγα τι θα προτιμούσες να είσαι φτωχός ή πλούσιος όλοι θα μου λέγατε θα είμαι πλούσιος αλήθεια να λέμε όλοι να, θα, όλοι να λέμε την αλήθεια προτιμώ πλούσιος παρά φτωχός μάλιστα θα δεις όμως εδώ ότι ο Χριστός δίνει αξία στο φτωχό θα δεις εδώ ότι ο Χριστός λέει ότι για μένα πρωτιμότερος είναι ο φτωχός παρά ο πλούσιος <κοί> Α, βαριά είναι, είναι λάθος του Χριστού τα λόγια τι λέτε εσείς είναι λάθος δεν μιλάτε, μιλάτε δε. για πείτε μου, πείτε μου δε. είναι λάθος <κοί> όχι. όχι, αλλά δεν τα πιστεύεις όμως γιατί κανείς από εσάς δεν θα πει ούτε κι εγώ θέλω να με συγχωρέσει, δεν θα πω ότι μου αρέσει η φτώχεια ούτε και εγώ δεν θα το πω ε, υπάρχει μια μέτρια μη μίλας θα μου βάζεις ή; πάψε <χει> υπάρχει μέτρια <χει> τα ξέρει ο Χριστός άμα ήταν μέτρια θα τα βάζε μέτρια ο Χριστός <χει> για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Κύριος <χει> κρίσον προτιμότερο τι είναι προτιμότερο. Ψωμός με και ειρήνη. Προτιμότερο είναι να έχεις μόνο ψωμάκι με στο σπίτι σου. Αλλά αυτό το ψωμάκι να είναι ποτισμένο με τη χαρά της οικογένειας και με την ειρήνη. Για θυμηθείτε παλιά την πείνα. Την πείνα, Θυμήσου την πείνα. Εσείς τη ζήσατε, εγώ δεν την έζησα. Να μην πω ψέματα. Εγώ είμαι αργότερος. Όσοι όμως τη ζήσατε την πείνα της κατοχής, υπήρχε γκρίνια μέσα στο σπίτι. Όχι. Όχι. Λέβαια. Δεν Και όχι μόνο τα μοιραζόσαστε σαν οικογένεια, Λέβαια. αλλά έβγαινες και πήγαινε και στο γείτονα ε. και έλεγε εκεί, βρε παιδιά θα σας τάσει το ψωμάκι σε σήμερα. Εγώ σήμερα ζήμωσα. Ναι. Πάρε το μισό να φάνε και τα παιδάκια σου να φάω κι εγώ. Με και ειρήνη. Προτιμότερο ο φτωχό. Προτιμότερο το σπίτι που έχει μόνο ψωμί να φάει. Δεν το λέω εγώ. Τη αγία γραφή λόγια. <και> Τη αγία Γραφείς λόγια αδελφοί μου προτιμότερο το ψωμάκι παρά παρακάτω η οίκος πλήρης αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης παρά λέει το σπίτι εκείνο που είναι γεμάτο με αγαθά και μέσα εκεί γίνεται καθημερινά πόλεμος τσακομή μάχες πέφτει ξύλο γκρίνια ακούγεται, βλαστήμια πέφτουν εσχρολογίες ακούγονται και δεν υπάρχει ειρήνη μέσα σε εκείνο το σπίτι αν με ρωτήσεις, τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την απόσταση μεταξύ του φτωχού σπιτιού και του πλούσιου σπιτιού ξέρει να σου πω τα λεφτά Τα λεφτά, τα λεφτά να σου πω μια ιστορία ήταν κάποτε ένας φτωχό οικογενειάτης ο οποίος ίσα ίσα που είχε το ψωμάκι του που είπαμε εδώ ειχε 5 5-6 παιδάκια, είχε τη γυναίκα του και θυμάστε τι είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας. Ήταν σαν εκείνο τον Κινέζο που πήγαινε και έβγαζε από τα σκουπίδια και έτρωγε. Έτσι ήταν και αυτός, πάνε φτώχος. Αλλά όπως είπαμε αυτό που γινόταν στην κατοχή Παρότι φτωχοί άνθρωποι ο ένας μεριμνούσε και για τον άλλον έτσι και αυτός ο καημένος άνθρωπος του Θεού φτωχός αλλά πάντοτε από το τίποτα που είχε έβγαζε και στην άκρη για να δώσει και σε εκείνον που θα περνούσε το φτωχό που θα ζητούσε πάντα κάτι θα είχε να του δώσει. Μα λίγο ψωμάκι, μά καμιά ελίτσα, μα λίγο λαδάκι, κάτι θα είχε πάντα να δώσει. Κάποτε πέρασε από το σπίτι του ένας καλόγερος. Είδε την αγάπη, είδε την ειρήνη που υπήρχε μέσα στο σπίτι, αλλά είδε και τη φτώχεια. Είδε... την ελεημοσύνη αυτού του ανθρώπου και σκέφτηκε με το απλό μυαλό και είπε ότι αν αυτός που είναι τώρα από το τίποτα που έχει μπορεί να δίνει και στους άλλους για φαντάσου αν ο Θεός του δώσει πολλά θα μπορεί να δίνει περισσότερα στους άλλους έτσι είπε το μυαλό του Αλόγερος ήταν Άγιος του Θεού άνθρωπος ήταν και άρχισε να κάνει προσευχή και να παρακαλάει το Θεό να δώσει πλούτο στο φτωχό εκείνο Ουτοσώστε ώστε με τον πλούτο που θα του δίνει ο Θεός να αυξήσει τις ελεημοσύνες του και να γίνει άνθρωπος περισσότερων ελεήμων από ό,τι ήταν Σαν Άγιος Άνθρωπος ο Θεός έστειλε άγγελο τη νύχτα να πάει να τον επισκεφθεί αυτόν τον καλόγερο. Του λέει τι ζητά. Λέει πόνε η καρδιά μου με εκείνο τον ανθρωπάκο λέει, που πέρασε από το σπίτι του. Είναι πολύ ελεήμων. Γι' αυτό λέει παρακαλώ τον Κύριο να του δώσει κι άλλα προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ελεήμων. Του λέει ο άγγελος, δεν ξέρεις τι ζητάς, είσαι αφελής. Αλλά εγώ, του λέει, θα κάνω αυτό που μου λες και εσύ κοίταξε να δεις το λάθος που κάνεις. Πράγματι λοιπόν, κάποιο πρωινό που σηκώθηκε ο φτωχό και βγήκε στην αυλή του να σκάψει, εκεί που έσκαψε έπεσε το ξυνάρι επάνω σε ένα ντεναικέ με λύρες μόλις εκτύπησε τον ντεναικέ και είδε το θησαυρό που υπήρχε μέσα ο άνθρωπος τα έχασε έβγαλε τον ντεναικέ από το χώμα τον ανέβασε στο σπίτι του τον πήγε στη γυναίκα του στα παιδιά του και και χάθηκε η ηρεμία από το σπίτι χάθηκε η αγάπη από το σπίτι άρχισε η γκρίνια, η φαγωμάρα η ύβρις, η τσακομή σε μια οικογένεια που ποτέ δεν είχε ακουστεί το παραμικρό, μέσα σε εκείνη την οικογένεια. Από την ώρα που μπήκονται νεκές, αρχίσανε να μαλώνουν. Η γυναίκα έλεγε στον άντρα, φύλαξε τις γυρές να τις έχουμε για τα παιδιά, αργότερα. Τα παιδιά να μαλώνουν μεταξύ τους, τι θα μου σε μένα; τι θα δώσω την αδερφή μας, τι θα βάλεις εκεί, πόσα θα πάρουμε να ξοδέψουμε, να πάρουμε αυτό για το σπίτι, να πάρουμε το άλλο για το σπίτι, όχι να μην το πάρουμε αυτό, να πάρουμε άλλο σπίτι, να κάνουμε άλλο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Μέχρι το, το, το, το μεσημέρι, το απόγευμα, είχαν πιαστεί στα χέρια όλοι. Όταν βράδιασε πήρε ο ανθρωπάκος τον τενεκέ και βγήκε όξο κοίταξε επάνω το Θεό τον ουρανό και λέει Θεέ μου λέει τι σου έκανα και με καταράστηκες τι σου έκανα και με καταράστηκες σου ζήτησα λέει εγώ Θεέ μου σου ζήτησα λεφτά δεν θέλω λεφτά. Εγώ την ειρήνη μου ήθελα, την αγάπη μου ήθελα, το ήρεμο σπίτι μου ήθελα, το ήρεμο περιβάλλον μου ήθελα και δόξε ιοντεώ τα είχα. Σου ζήτησα τέμω, λέει εγώ λεφτά. Πάρτα, λέει σε παρακαλώ. Πάρτα! Πάρτα να φύγουνε. Και όντως Σύμφωνα με την ιστορία κατέβηκε ο άγγελος πάλι και πήγε και πήρε τον τενεκέ και τον εξαφάνισε ακριβώς για να δείξει και στον άλλο τον καλόγερο ότι δεν είναι τα λεφτά εκείνα που θα φέρουν ευτυχία ή που πρόκειται να αυξήσουν τις ελεημοσύνες. Αντίθετα ο πλούτος είναι εκείνος που όταν μπαίνει μες στο σπίτι δημιουργεί προβλήματα τεράστια. Ο Κύριος ήρθε πλούσιος εδώ στον κόσμο Για πείτε μου Τίποτα Ουκ είχε πού την κεφαλή κλείνει Τίποτα Για κοίτα Η μάνα του φτωχιά η μαθητές του φτωχοί Πλούσιο ο Χριστός δεν πήρε κοντά του και δεν να ξέρει και κάτι άλλο. Για ψάξε να μου βρεις. Επήγε ποτέ και χαριεντήστηκε με πλούσιους. Τον είδες ποτέ το Χριστό να μπαίνει στο σπίτι του Ιρόδη, να μπαίνει στο σπίτι του, το, του Άννα, του Καγιάφα που ήταν τότε οι εξουσίες. Μόνο μια φορά πήγε. Λίγο πριν το Σταυρό... Που τον έσυραν και τον ενέπεξαν και τον χαστούκησαν και έφαγε το ξύλο τη χρονιάς του. Τότε μονοπήγε σε αυτά τα σπίτια. Καμία επαφή με του πλουσίου. Και θυμάστε τη φράση εκείνη που είπε τη μνημειώδη: Ουέ τη πλουσίου αλλήλων σε αυτού που είναι πλούσιοι. Και μακάρι η πτωχή. Μακάρι ο Ματθαίος λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι Ο Λουκάς όμως λέει μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα η βασιλεία του Θεού Σου δείχνει με την παραβολή του, του πλουσίου και του Λαζάρου Τη θέση που παίρνει ο Λάζαρος προτιμότερος του πλουσίου Ο πλούσιος καταλήγει στην κόλαση Ο Λάζαρος πηγαίνει υπό των αγγέλων εις τον παράδεισο και θυμίσου και τη φράση που είπαμε προχθές όποιος λέει, ο Αβραάμ το είπε αυτό, ο Κύριος δηλαδή, όποιος εδώ λέει καλοπεράσει, εκεί θα κακοπεράσει. Και όποιος εδώ κακοπεράσει, εκεί θα καλοπεράσει. Αυτή είναι, αυτή είναι αδερφοί μου, η εντολή που έχει δώσει ο Θεός στη ζωή αυτή. Ο Κύριος μας θέλει πτωχούς, διότι ο πτωχός θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος δεν σε θέλει να πάρεις τίποτα. Θυμάστε τι είπε στου μαθητές του, θυμάστε τι τους είπε, τι τους είπε, θυμάστε, θυμάστε, τίποτα λέει, τίποτα. Δεν θα πάρετε λέει τίποτα Δεν θα έχετε, δεν θα έχετε σακίδιο Στον νόμο σας τίποτα Δεν θα κουδουνήσουνε λεφτά Επάνω σας τίποτα Τίποτα Θα πηγαίνετε ούτε ραβδί δεν θα έχετε στο χέρι σας Θα πηγαίνετε Από τη μία πόλη στην άλλη Και θα ζητιανεύετε Θέλετε να μας φιλοξενήσετε σήμερα Θα έρθεις στο σπίτι σου Θα είστε στο σπίτι σου ο Θέλει. Θέλει να με φιλοξενείς σήμερα, μπορείς. Έχεις να μου δώσει ένα πιάτο φαΐ. Έχεις να μου δώσει ένα πιάτο φαΐ. Εσείς. Για πήγαινε σε άλλους να δεις. Για πήγαινε να δεις. Έχεις να μου δώσει φαΐ. Και λέει ο Κύριος, άμα σας διώξουνε. Θυμάσαι. Mm. Mm. Άμα σας διώξουνε, λέει, εκείνο το σπίτι, κατάρα. Κατάρα. Χειρότερη, χειρότερη κόλαση θα έχουν από τα σόδομα και τα γόμορα. Έτσι, ανεκτότερον νεστή Σοδόμης ή γομόρη ή τη οικία εκείνη, λέει, που σέδιωξε. Φαντάσου να κλείνει την πόρτα στον ιερέα, να κλείνει την πόρτα, να κλείνει την πόρτα πού να κλείνει την πόρτα, στον ιεροκύρικα που ήρθε, ήρθε πτωχό. Αφήστε τώρα που γεννήκαμε κι εμείς. Αφήστε, ο Θεός να μας ελέησε. Αλλά αν θέλετε να πούμε και μια πικρή αλήθεια, θέλετε να την πούμε. Γιατί, γιατί κι εμείς δυστυχώς αποκτήσαμε χρήματα. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί με την κοινωνία που ζούμε άκουσαν πολλά και οι ιερείς. Πήγαινε στο σπίτι, Πήγαινε στο σπίτι ο ιεροκήρυκας και του έλεγαν «Τι, τεμπέλης είσαι, να πάνε να δουλέψεις, να φας» «Όχι σε μας» και έφευγε ντροπιασμένο. Και επομένως έτσι άλλαξαν τα πράγματα από τη συμπεριφορά του κόσμου. Φτωχός λοιπόν, φτωχός ο Χριστός, φτωχιά η Παναγιά, Φτωχοί οι Απόστολοι, φτωχοί, άποροι θα λέγαμε, όχι απλώς φτωχοί, τίποτα δεν είχαν. Και είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος, με αναγκάσατε λέει να δουλέψω, εσείς με αναγκάσατε. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε εργασία του να έχει μόνο το κήρυγμα, αλλά η απέστεια συμπεριφορά των ανθρώπων τον έκαναν να εργάζεται, να είναι σκηνοποιός, έφτιανε σκηνέ. Ο Απόστολος Παύλος. Και τι λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων «Τες χρήες μου και τις σούσιμετε μου υπηρέτησαν εχίρες αυτοί». Εγώ λέει υπηρέτησα τσάμπα φαγητό, τσάμπα ψωμί δεν έφαγα. Τις ανάγκες μου και όλους τους συνεργάτες μου τους τάισα εγώ με τα χέρια μου. Του υπηρέτησαν τα χέρια αυτά που βλέπετε Προτιμότερο ο φτωχός με βάση τα λόγια του Χριστού ο Κύριος το λέει και γι' αυτό είδατε μακάρισε τους φτωχού. και στους φτωχούς έδωσε τα πρωτεία της βασιλείας των ουρανών ο πλούσιος θα πάει πάτο και θα πάει πάτο διότι όπως σας έδειξα προχθές το πρασμένο κήρυγμα ο πλούσιος είναι πάντα ο κακός και άκαρδος πλούσιος πλούσιος στη βασιλεία του Θεού δεν χωρεί στη βασιλεία του Θεού θα μπουν οι φτωχοί γι' αυτό είδες τι είπε ο Κύριος μη θησαυρίζεται ε, τα ξέρετε αυτά τα ξέρετε τα ξέρετε, α, τα ξέρετε. Αλλά δεν τα λέτε. Μόνο το αγαπάτε αλλήλου λέτε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο από την Αγία Γραφή. Μην τι με φτιάχνει λέει, τι σαυρού εδώ στη γη. Τι σαυρίζετε, τι ουρανό. Και πώ θα τι σαυρίσει, τι ουρανό. Όταν θα βρει τον φτωχό και απάνω του γεμίσει την τσέπη. Σα είπα, υπάρχουν άγιοι πλούσιοι, υπάρχουν άγιοι πλούσια αλλά πως μπήκαν αυτοί τη βασιλία του Θεού Φτώχυναν πρώτα και μετά μπήκανε. Φτώχυναν πρώτα και μετά μπήκαν Άμα διαβάσεις τη βασίλισσα την Αγία Ειρήνη την αυτοκράτηρα Θα δεις ότι η βασίλισσα ήταν την ημέρα και αυτοκράτηρα Τη νύχτα εφόραγε λέει γύφτηκα ρούχα Γύφτηκα, τσεμπέρια γύφτηκα και έβγαινε στις ηλικίε της Κωνσταντινούπολης και πήγαινε στα σπίτια των φτωχών για να μην τη γνωρίζουν και έριχνε στα σπίτια των φτωχών σακουλάκια με λύρες προκειμένου οι άνθρωποι να ζουν πιο καλά, πιο ευχάριστα. Πλούτος κατάρα. Φτώχια Αγιασμός Όταν έγινε η Αγία Πεντηκοστή και οι Άγιοι Απόστολοι διεσπάρισαν σε όλα τα έθνη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου ένας από τους Αποστόλους ο Απόστολος Θωμάς Επήγε κάτω στις Ινδίες να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκεί στις Ινδίες επήγε και παρουσιάστηκε με την ιδιότητά του γιατί ήξερε και έχτιζε σπίτια. Επαρουσιάστηκε σαν αρχιτέκτονας. Άκουσε ο βασιλιάς για αυτόν Τον κάλεσε Λέει τι είσαι εσύ ξένε που ήρθες εδώ στη χώρα μας Λέει εγώ βασιλιά είμαι αρχιτέκτονας Του λέει άκουσε Θέλω να μου φτιάξεις ένα παλάτι Που θα είναι το ωραιότερο παλάτι της γης Θέλω να το βλέπουν οι άλλοι βασιλείς Και να το λυμίζονται και να τρέχουν τα σάλια τους και να τρίβουν τα μάτια τους. Θέλω να μου φτιάξει ένα παλάτι που δεν θα έχει ξαναδεί ο κόσμος τέτοιο. Ναι, του λέει βασιλιά, συμφωνούμε, του λέει ο άγιο Θωμάς, αλλά κοίταξε, αυτό το παλάτι θέλει και πολλά λεφτά. Δεν θα έργασαι τσάμπα. Θα μου δώσεις χρήματα, πολλά. Όσα θε! Φορτόματα, πώς αυτές; και εκείνη αμέσως την στιγμή δίνει εντονή ολόκληρα φορτώματα, χρυσάφι να δώσουν στον Απόστολο τομά προκειμένου να αρχίσει να ξεκινήσει το έργο του Παλατιού ο Απόστολος Τομάς πήρε το χρυσάφι Έφυγε από το βασιλιά και πήγε κάτω στις ηνοικίες, στις τοχογειτονιές των Ινδιών, εκεί που άνθρωποι ψώφαγαν σαν τις μύγες μες στου δρόμους και τους εμείραζε το χρυσάφι, τις λύρες που είχε πάρει από το βασιλιά. Πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε σύ, πάρε Άφησε πέρα ένα διάστημα, αρκετό διάστημα και πάει μετά πάλι στο βασιλιά. Τι είπαμε, θησαυρίζεται, θησαυρούσε ουρανό. δεν είπαμε. Μην το ξεχνάμε. Πάει πάλι στο βασιλιά. Τον βλέπει ο βασιλιάς με χαρά. Τι γίνεται, πώς πάει το παλάτι. Α, πολύ ωραίο βασιλιά. Προχωράει, πάρα πολύ ωραίο. Τι να σου περιγράψω, λέει. Γίνεται θαυμάσιο. Αλλά ήρθα, πρέπει να μου δώσεις άλλα χρήματα. Ευχαρίστως. Φορτώματα. Πάρε βασιλιάς είμαι δεν στερεύει ο πλούτος του βασιλιά ποτέ πήρε λοιπόν αυτός τις άμαξες με τα χρυσά με τα νομίσματα με, με τις λύρες που του έδωσε επήγε πάλι κάτω στη φτωχογειτονιά γιατί οι Ινδία σαν ήταν φτωχιά χώρα επήγε και έσπερνε λύρες. έδινε από εδώ και από εκεί Πλούσιοι επτώχευσαν και οι εξητούντες των Κύριων που και λατωθήσονται αγαθού. Οι πλούσιοι επτώχευσαν αλλά και οι φτωχοί επλούτησαν. Αυτό συνέβη τότε. Σιγά σιγά οι φτωχοί των Ινδιών άρχισαν οι καημένοι να φεύγουν από τις παράγκες τους, να φεύγουν από τους τσίγκους, να φεύγουν από τα ξύλα, τα ετοιμόροπα σπίτια και να φτιάχνουν σιγά σιγά και αυτοί το σπιτάκι του να μπαίνουν με του μέσα. Άφησε πάλι πέρασε ένα διάστημα και περίμενε να ξαναπάει σε έφθετο χρόνο να πάει στο βασιλιά. Κάποια μέρα όμως πήγε στο βασιλιά ένας φίλος του βασιλιά. Τι κάνεις βασιλιά μου, πώς πας και λοιπά τα γνωστά. Ε, ο βασιλιάς ήταν τόσο τόσο γοητευμένος με το, παλιά, με το παλάτι που του έφτιανε ο Θωμάς που δεν μπορεί για να κρύψει τη χαρά του και του εκμυστηρεύθηκε του λέει ξέρεις έχω ένα ξένο λέει εδώ και μου φτιάχνει λέει ένα παλάτι τώρα λέει σε λίγο θα το ειδείτε και θα τρίβετε τα μάτια σας όλοι και πού το φτιάχνεις λέει αυτό το παλάτι να λέει εκεί στην Τάδε περιοχή μα λέει εκεί μένα εγώ δεν είδα του λέει τίποτα, Πού στο φτιάγει λέει το Παράτη. Σε ποιο μέρος λέει, να πάω να κοιτάξω, λέει, δεν έχω δει κάτι. Για πήγαινε του λέει να κοιτάξει αν ανησύχεις ο βασιλιάς. Πάει αυτός, πράγματι έρχεται μετά από δύο-τρεις μέρες, όχι λέει βασιλιά μου, δεν, δεν είναι, έψαξα, έφαγα τον κόσμο, δεν υπάρχει πουθενά. όταν Λοιπόν μετά αργότερα ξαναήρθε ο θωμά, ζητώντας καινούρια λεφτά του λέει πως πάει λέει, η βίλα του λέει πως πάει το παλάτι πολύ ωραία του λέει μόνο, μόνο η στέγη λείπει η στέγη έτοιμο είναι ο βασιλιάς είχε ήδη πονηρευτεί του λέει για πάμε να μου το δείξεις να το δω πως πάει; έλα λέει έλα κοντά τον πήρε λοιπόν το βασιλιά και τον κατέβασε κάτω στις φτωχογειτονιές τον γενιδιών. Να λέει το παλάτι που σου έφτιαξα. Εδώ λέει κάποτε ήταν όλο παράγγελς. Οι άνθρωποι ψώθαγαν και σήμερα τους βλέπεις σε φτιάξαν σπιτάκια. Γενίκαν άνθρωποι. Μπορούν και αυτοί και τρώνε. Ρε απατεώνα του λέει. Με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Πού είναι το παλάτι που μου είχε τάξει. Δίνει εντολή λοιπόν τον συλλαμβάνουν τον Απόστολο Θωμά, του ρίχνουν ένα χεριξύλο, και το ρίχνουν και στη φυλακή. Μετά από δύο-τρεις μέρες αρρώστησε ο αδελφός του βασιλιά. Αρρώστησε και μία νύχτα μες στον πυρετό του επήγε άγγελο Κυρίου και τον πήρε από το κρεβάτι του και τον οδήγησε, τον οδήγησε στον Παράδεισο. Του λέει ο άγγελος του αδελφού του βασιλιά, λέει εσύ είσαι λέει καλός άνθρωπος, σε λίγο καιρό του λέει θα πεθάνεις. Γι' αυτό του λέει πες μου λέει πού θες να σε βάλω εδώ στον Παράδεισο. Και άρχισε να του δείχνει σπίτια, βίλες από εδώ, από εκεί, μέσα στο παράδεισο. Διάλεξε του λέει ποιο, ποιο σπίτι σου αρέσει. Πράγματι λοιπόν εκεί που περνούσαν και λοιπά έβλεπε θαυμάσιες βίλες, θαυμάσια σπίτια και κάποια στιγμή φτιάνει μπροστά σε ένα ωραιότατο παλάτι. Του λέει εδώ. Αυτό θέλω του λέει. Του λέει με συγχωρήσει. Αυτό δεν μπορώ στο δώσω. Λέει γιατί αυτό λέει είναι το αδελφού σου. Το αδελφού μου λέει. Έχει ο αδελφός μου λέει τέτοιο παλάτι και δεν μου είχε βγει τίποτα. Το αδελφού σου λέει. Πότε λέει το χτίσε. Ποιος του το φτιάξε, να πάνε να φτιάξει και μένα ένα. Λέει το φτιάξε ο Θωμάς ο Απόστολος. Τον ξημέρωσε. Τον επέστρεψε ο άγγελος τον αδελφό του βασιλιά πίσω στο κρεβάτι του συνήθω από την αρρώστια του και σηκώνεται αμέσως και πάει κατευθείαν στο βασιλιά. Τον είδε πρωί πρωί στο παλάτι ο βασιλιάς του λέει πως από εδώ, τι θες από εδώ λέει βασιλιά ήρθα λέει να μου κάνει μια χάρη και τι χάρη πες μου του λέει πόσο μου πουλάς το παλάτι που σου έφτιαξε, λέει ο Θωμάς. Αλλά δεν μου έφτιαξε με κορόδευσε. Μου τα λέει, τα λεφτά. Mm. Δε σε κορόιδεψε. Εγώ την είδα τη βίλα σου, λέει, το είδα το παλάτι σου. Πες μου πόσο μου δίνεις, πόσο ζητάς, πόσα λεφτά θες να σου, να μου δώ, να σου δώσω, για να αγοράσω τη βίλα σου. Βρήσε καλά, του λέει. Τι έπαθε, σε ο επιρετός, τι έπαθες, όχι λέει είμαι καλά, μια χαρά είμαι. Απόψε λέει με πήρε άγγελος κυρίου και με πήγε στον ουρανό και είδα μια βίλα φοβερή που σου είχε φτιάξει ο Τομάς καταπληκτική. Τότε ο βασιλιάς άρχισε να ψηλιάζεται και να καταλαβαίνει. Και μάλιστα όταν είδε τον αδελφό του να επιμένει, δίνει εντολή να βγάλουν τον Θωμά από τη φυλακή. Και του λέει ο βασιλιάς, έλα εδώ παιδί μου, του λέει, πάρε κι άλλα λεφτά και φτιάξε κι άλλες βίλες, κι άλλες βίλες, κι άλλες βίλες. Με τον τρόπο που ξέρεις εσύ να φτιάνεις, προκειμένου να βρούμε θέσεις στον ουρανό μεθαύριο. Και έτσι άρχισε την Αποστολική του δράση ο Απόστολος Τομάς κάτω εκεί στις Ινδίε. Τι είπαμε, της αυρίζεται, μην το ξεχνάμε δεν είπαμε, της στον ουρανό, της αυρίζεται. Για φαντάσου, μια ελεημοσύνη έμεινε στην ιστορία, μια. Ποια θυμάστε, ποια είναι η ελεημοσύνη που έμεινε στην ιστορία, μια. Της χείρας. Τα δύο λεπτά, δύο λεπτά. Και όχι απλώς έμεινε στην ιστορία, το γράψε και η Αγία Γραφή. Το μαθαίνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τρει εκατομμύρια άνθρωποι. Εδώ και δύο χρόνια το μαθαίνουν και το μαθαίνουν. Έμεινε στην ιστορία μια ελεημοσύνη δύο λεπτών. Δύο λεπτά έρωτα. Τίποτα δηλαδή. Φαντάσου πόσο ζηγίζει η ελεημοσύνη του φτωχού. Τελειώνω. Σε πέντε λεπτά να κάνουμε και το δεύτερο στίχο. Το ίδιο είναι ο δεύτερος στίχος. Η τη νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων. Ενδέα δε αδελφή, δύο γείτε μέρη. Τι σημαίνει αυτό. Ο μυαλωμένο λέει δούλο. Ο μυαλωμένο δούλο θα υπερισχύσει από τα πλούσια αφεντικά του. Ο δούλο είναι πάντα ο φτωχός, δεν είναι. Οι δούλοι ήταν αυτοί που βγαίνουν του βάδου στο παζάρι και του πουλάγανε παλιά. Ο δούλο στη ρωμαϊκή εποχή είναι το πράγμα. Δεν τον λέγανε δούλο, όπω και εσά τι γυναίκε. Στη ρωμαϊκή εποχή, εσεί οι γυναίκε και οι δούλοι ήταν πράγματα. Σε, σε σκότωνε το αφεντικό σου, σε σκότωνε ο άντρα σου, έτσι για, το, για, πλάκα, για πλάκα, για πλάκα, για πλάκα. Έτσι. Δεν του άρεσε η φάτσα σου και σου μπαζέζε το μαχαίρι στο λαιμό. Έτσι δεν πάρεις Έτσι ήταν ε, και οι, οι δούλη την εποχή εκεί <coughs> Γιατί όμως λέει θα κρατήσει Ο δούλος λέει θα υπερισχύσει Θα υπερισχύσει τον αφεντικό του γιατί Ο μυαλωμένος όμως δούλος Ακριβώς για να μας βάλει πάλι στο ίδιο νόημα ο φτωχός δηλαδή, άμα ξέρει να υπομένει με εξυπνάδα στη φτώχεια του, σαν τον φτωχό το Λάζαρο και σαν άλλους φτωχούς, οι δεσπότες τους, τα αφεντικά τους θα του βλέπουν από την κόλαση μεθαύρια. Όπως έβλεπε ο πλούσιος στην παραγωγή του Λαζάρου, έβλεπε το Λάζαρο στη Βασιλεία του Θεού. προτίμησε τη φτώχεια και ξέρεις γιατί το λέω γιατί έρχεται η ώρα που θα φτωχύνουμε ξαφνικά όλοι μας όσοι αγαπάμε τον Χριστό άρχισε να μαθαίνεις να ζεις τη φτώχεια άρχισε να προσαρμόζεσαι κόψε από πάνω σου τις απαιτήσεις της ηλιστική εποχή μας Θέλω και τούτο, θέλω και τ' άλλο, θέλω και εκείνο, θέλω και το παραπέρα, θέλω και το άλλο, θέλω δύο, θέλω τρία παπούτσα, τέσσερα παπούτσα, πέντε, ζευγάρια, έξι. Το καλοκαίρι είχα πάει στην Τίνο. μην γελάσετε. Πήγα λοιπόν να μείνω σε ένα από εκείνα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και μου λέει εκείνο το αφεντικό που καθίσαμε ένα πρωινό και που <σχ> μου λέει θα σου πω κάτι μου λέει. Του λέω τι. Κάποτε μου λέει με κάλεσαν εδώ ένα από τα δωμάτια τα δικά του κάτι είχε πάθει το ρεύμα και πάω μου λέει να κοιτάξω συγχώραμε μου λέει το έκανα τι έκανες του Είδαλε τον κόσμο γεμάτο παπούτσα με στο δωμάτιο είχε έρθει μία να μείνει Μέτρησα, μου λέει, 69 ζευγάρια παπούτσα. Μόνο, μόνο για την ε, εξοδότηση, μόνο για 4-5 μέρες που πήγε εκεί πέρα. Στο, στο γιωμάτο, μου λέει, γιωμάτο γύρω-γύρω το δωμάτιο, γιωμάτο παπούτσα. Μέτρησα 69 ζευγάρια παπούτσα. Τι φόραγε, μου λέει, πότε τα φόραγε, δεν ξέρω. <Κι> δεν ξέρω. Μάθε να ζεις λιτά, γιατί η λιτότητα έρχεται. Μάθε να ζεις στοχά, γιατί έρχεται η φτώχεια. Η φτώχεια εκείνη που δεν θα την παραγγείλεις να έρθει, η φτώχεια εκείνη που ούτως ή θα έρθει, αν θες να ζήσεις κατά Χριστό. Γιατί αν θες να ζήσεις πλούσια, θα έχεις τη δυνατότητα, αλλά τότε θα πρέπει να αρνηθεί τον Χριστό για να ζήσεις με την σου. Τελειώνουμε εδώ και πρώτα ο Θεός την άλλη το άλλο Σάββατο με τη χάρη του Θεού εδώ. Καλή σαρακοστή σας εύχομαι! Θυμηθείτε, ναι. θυμηθείτε από αύριο Σάββατο και Κυριακή Ψάρι. Μόνο Σάββατο και Κυριακή Ψάρι. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε και τι ακούτε. Σάββατο Κυριακή Ψάρι, αύριο δηλαδή τρώμε ψάρι. Σάββατο Κυριακή Ψάρι. Δεύτερα, τρίτη πέμπτη λάδι, τέταρτη παρασκευή, ούτε λάδι. Αυτή είναι η νιστία των Χριστουγέννων. Δεύτερα, τρίτη παίμε τη λάδι, τέταρτη παρασκευή, ούτε λάδι σε βατοκηρύγματα. Σε αυτό που πει η Πάραγκα, δεν παίρνει μπαγκούτ. Σε είμαι γιατρός. Την Πάραγκα πειτε είναι για πάρα, να μην, φάει, να μην, φάει, να μην